το πατελίδια του ντάκι ε σας μιλό απο το μυστικό dia διασυ... Η ουσία όχι τι κάνει, αλλά τι γίνεται και πώς γίνεται και αυτό το κάτι και τα αποτελέσματά του το ονομάζουμε φυσικό και λέμε αυτό είναι φυσικό ή αν κάτι είναι ασυνήθιστο, λέμε αυτό είναι αφύσικο. Ε, φυσικά αυτά τα άμεσα και έμεσα σχετίζονται και με τις έννοιες του normal και του paranormal και φυσικά της, του φυσικού και του μεταφυσικού. Επειδή αυτή η φύση έχει ιεροποιηθεί στο αρχαιότατο παρελθόν οι επιστήμονές μας, το επιστημονικό ιερατίο στην Ιωσία με σκοπό να αποφύγουν τις προηγούμενες ιεροποιήσεις τους θεούς του παρελθόντος θεού, του, παρελθόν, του στυλ, παρά το Θεό που μεσολάζησαν και για να εγκαθιδρύσουν το νέο υλιστικό σύστημα ενάντια όπως το βλέπουν αυτοί στο θρησκευτικό σύστημα φέρνοντας δηλαδή εξ αρχής, από την αρχή των επιστημονικών εγκαθιδρύσεων Θέλουν να χτυπήσουν από την αρχή τη θεολογία και να αντικαταστήσουν την έννοια του Θεού με κάτι άλλο που να μην οδηγήσει στη θρησκεία την οποία πολεμούσαν, αλλά στο σύστημα επεξηγήσεων μηχανισμών που έστειλαν για να πάρουν στα χέρια του την εξήγηση του κόσμου. Πέφτουν το μονοπόλιο τη εξήγηση του κόσμου. Να την πάρουν δηλαδή από το προηγούμενο ιερατείο και να την πλαθάρουν πλέον από το νέο δικό του ιερατείο, έχοντα μια νέα εντό εισαγωγικών θρησκεία. Τον επιστημονισμό λοιπόν για αυτόν τον λόγο στην αρχική αρχαία ιεροποίηση θεοποίηση. Έκαναν ένα κατά κάποιο τρόπο restart δηλαδή και άρχισαν να αποδίνουν τα πάντα σε αυτό το νοήμον σύστημα και στην υπεροντότητα που δημιουργεί στο Θεό δηλαδή. Όμω, πια αυτοί δεν τον ονόμαζαν Θεό, τον ονόμαζαν Φύση ή οικοσύστημα ή εξελικτικό μηχανισμό ή κλπ κλπ κάνοντας στην ουσία αυτό που πρότεινε ε... Ο κατά τα άλλα, μεγά αλχημιστή και μεγαμιστική, μελετητή τη βίβλου, καμπαλιστή, κοφιτιών κλπ. Ο Νιούτον, ο Νεύτονα, κάνοντα αυτό που έκανε ο Νεύτονα για το σύμπαν και το ολιακό σύστημα. Ότι είναι δηλαδή μια μηχανή. Ότι έχουμε γύρω μα μια υπεροντότητα που είναι και σαν μια μηχανή, σαν ένα μηχανικό σύστημα. Η φύση. Αόριστο βέβαια. Εγώ δεν την γνώρισα ποτέ αυτή την κυρία. Όπω είναι γνωρίσα ποτέ και την κυρία Πιστήμη. Πολύ θα ήθελα να τι γνωρίσω αυτέ τι κυρίε. Έχω πολλέ ερωτήσει να του κάνω. Πέραμε και μια συνέντευξη στο Στέιντ, αν μπορούσαμε να τι εντοπίσουμε. Μπορούσα μόνο φυσικά να μιλήσει με του εκπροσώπου τη κυρία αυτή, του απεσταλμένου τη, του ηγειρεί τη. Δηλαδή με του οικολόγου στην περίπτωση τη φύση ή με του αυτούς και στην άλλη με του λεγόμενους επιστήμονε που μιλάνε για λογαριασμό τη δεν λένε. Εγώ λέω αυτό, λένε η επιστήμη λέει. οποτε τα ακούω αυτό εγώ στι συζητήσει, λέω πού το λέει αυτό η επιστήμη. Δείξτε μου, πού, πού το λέει αυτό, Πού βρίσκεται αυτή, Είναι σε κάποιο κεντρικό κτίριο που το λεει αυτο η επιστημη δειξτε που το λεει αυτο που βρισκεται αυτη ειναι σε καποιο κεντρικο κτιριο που μπορουμε να την πάρουμε τηλέφωνο. γιατί κάποιο, σαν να λέμε, φαντάζονται, φαντάζομαι μέσα στην παράνοιά του ένα, ένα κεντρικό κτίριο στον κόσμο, θα τον ΟΙΕ, κάτι αυτοί, το κτίριο του ΟΙΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είναι η επιστήμη η οποία α του νόμου, τη. Τι απόψει τη που εκπέμπει και του στέλνει τέλεξ, α πούμε, του στέλνει email καθημερινά, ας πούμε, με τι ενημερώσει με το τι γίνεται με την επιστήμη κλπ. Έχει ενδιαφέρον, α πούμε, το πώ το σκέφτονται. Ε, δεν θέλω με αυτόν τον τρόπο να κοτράρω, κατά, κατά κάποιο τρόπο, τον επιστημονικό τρόπο σκέψη. Δεν τα λέω για αυτά. Τα λέω για τον τρόπο που το χειρίζονται. Ε, Τέλο πάντων, ήταν μια παρένθεση αυτό. Στην ουσία, ε, πρόκειται απλά για την επινοητική ρυθμιστική λατρεία του μηχανισμού. Αυτή η ιστορία με τη φύση. Εμπνευσμένη στην ουσία από μηχανικούς για μηχανές. Με σκοπό το αντίθετο της προσωποποίησης. Την αποπροσωποποίηση των πάντων. Για να μην υπάρχει ηγεμόνας. Αλλά ηγεμόνας να είναι αυτοί που εποπτεύουν τον μηχανισμό και τον εξουγούν. Και η οικολογική ευαισθησία και τα οικολογικά κινήματα είναι και αυτό μια προσπάθεια εξουσίας προσώπησης δηλαδή της φύση που την παρουσιάζουν σαν αδύναμη, πηγου, πηγωμένη από εμά. πρέπει να μας τυπέσουν πρέπει να μας ε, ε, βάλουν κανόνες, πρέπει αυτοί να κομματάρουν τα πράγματα και πώς να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το μηχανισμό κλπ. Ενώ η ίδια η φύση δεν του. Αλλά αυτή η ανόητευπτική λέει ότι το ψυγείο μου δεν είναι φυσικό. Ότι μια βίδα δεν είναι φυσική. Ότι ένα ροκ τραγούδι δεν είναι φυσικό. Ότι η πολυκατοικία συνεπιεύεται αυτή τη στιγμή δεν είναι φυσική. Ότι το, το data stream της πληροφορία που αυτή τη στιγμή λέει μέσα από τα κομπιούτερ σας και από τα τέκτες σας δεν είναι φυσικό. Μα εγώ, εμείς, ο πόλις μόνος μας, τα πάντα, είμαστε κομμάτια της φύσης. Είναι κομμάτι τη φύσης επίση. Δηλαδή, σύμφωνα με την, με την οπτική που επινοεί στην ουσία τη φύση, η φύση που μα δημιούργησε έστω είναι αυτή που τα δημιουργεί όλα αυτά μέσα από μας. Από αδελφότητε οι οποίε μελετούσαν και άλλα πράγματα. Η διαδικασία ξεκινάει μέσω της επιλεκτικής προσοχής. Δηλαδή αυτό που επιλέγει να προσέξει η προσοχή μας ε, μέσω του προγράμματος που εμείς έχουμε φτιάξει, customizer, ας πούμε, μέσα στον καιρό. Έτσι βλέπουμε συνεχώς ένα δικό μας κολάζι της πραγματικότητας. Αφού γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα και επιπλέον αφού επιλέγουμε να προσέξουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και όχι κάποια άλλα συγκεκριμένα πράγματα. Αγνοούμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία, σας διαδοδεώνω, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας, αυτά που αγνοούμε. Η πραγματικότητα στην οποία ζει ο μέσος άνθρωπος είναι πολύ μικρή, πολύ στενή, τελείω αφαιρετική. Η αληθινή γεωγραφία ακόμα είναι μυστική. Δεν την έχει αντικρίσει, παρατηρήσει ή κατανοήσει ή γνωρίσει, και κάνει η αληθινή γεωγραφία. Το κλειδί που παραβλέπετε φυσικά είναι ο νους. Δίνουμε υπόσταση εμείς στις πληροφορίες που μας τροφοδοτούνται μετατρέποντάς τις πληροφορίες στο φαινομενικό κόσμο. Ο φαινομενικός αυτός κόσμος δεν υπάρχει σ' αλήθεια έξω από το νου μα. υπάρχει δεν μπορούμε να μιλήσουμε αντικειμενικά εντός αλλαϊκών δι'αυτόν. Είμαστε όλοι υποκείμενα, δεν υπάρχει το αντικειμενικό. Ποιο είναι αυτό. Αυτοί υποδίονται την αντικειμενικότητα ότι βγαίνουν έξω από τα πράγματα, έξω από το σώμα του και μιλούν αντικειμενικά, ή υποστηρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν τα μηχανήματα, τα οποία τα βλέπουν επίση με υποκειμενικό τρόπο, τέλο πάντων. Είναι η υπόσταση των πληροφοριών τι οποίε επεξεργάζεται ο νόμο. Δίνουμε δηλαδή στι πληροφορίε υπόσταση αντικειμένων. Η ανατακτοποίηση των αντικειμένων αυτών από την επεξεργασία μα. Μια αλλαγή στο περιεχόμενο των πληροφοριών που έχουμε δεχτεί. Το μήνυμα που παίρνουμε απ' έξω έχει αλλάξει μέσα μας. Ο κόσμος είναι μια ανίποτη γλώσσα που μας μιλάει. Που χάσαμε την ικανότητα να τη διαβάζουμε. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος αυτής της γλώσσας κατά κάποιο τρόπο. Οι αλλαγές σε εμάς είναι αλλαγέ στο περιεχόμενο των πληροφοριών. Η μεταβαλόμενη αυτή η πληροφορία την οποία βιώνουμε στον κόσμο είναι μια αφήγηση. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο κόσμος αποτελεί μια ανίποτη γλώσσα και εμεί έχουμε χάσει την ικανότητα να τη διαβάζουμε. Φαίνεται, η άποψή μου είναι, ότι κάποτε στους αρχαίους καιρούς μπορούσαν να τη διαβάζουν αυτή τη γλώσσα. Κατά την άποψή μου πάντοτε πρόκειται για την αχανή γεωγραφική αφήγηση μια συναρπαστική και αρχιτεκτική ιστορία. Είναι σαν να ζούμε μέσα σε ένα βιβλίο, α πούμε. Να είμαστε αγράμματα. Για να μην διακρίνουμε ούτε καν τα γράμματα ω σχήματα γύρω μα. Ακόμη και τα τοπία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε γύρω μα δεν είναι αυτό που φαίνονται. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πού ζούμε. Αφού έχουμε αφοσιωθεί στι ε, δικέ μα σύγχρονε κατασκευέ και δεν προσέχουμε την πανάρχια. Κατασκευή κύριου. Είναι η φυσική εντό αγωγικών κατασκευή. Λοιπόν, ακούστε με, τι θέλω να σα μεταδώσω με όλα αυτά γιατί τα λέω όλα αυτά. Όλοι μα ζούμε μέσα στα ερήπια μια πανάρεια κατασκευή. Που το κοιτάνε ο μέγεθο τη καθιστά αόρατη και απαρατήρητη από εμά. Ολόκληρη επιφάνεια τη γη. Συνταξιδιώτες μου. Είμαι σημαδεμένη από τα ίχνη ενό τιτάνιου έργου προϊστορικής μηχανικής που περιλαμβάνει προσέξτε, τεράστια μεγαλυστικά μνημεία που έχουν αφαινιωθεί τελικά με το φυσικό περιβάλλον και δεν είναι πλέον άμεσα αναγνωρίσμα. Βουνά πυραμίδες, αρχαίους τεχνητούς κούφιους λόφου, δεν <χολογίες> που λέμε, ε. αμέτρητε πανάρχαιες υπόγειες το έσκησης Τρίπε τρύπες που οδηγούν ποιος ξέρει πού αν καταβυθούμε εκεί μέσα. Ειδικά διαμορφωμένα σπήλαια λαμβηριθώδη δίκτυα ιερών μονοπατιών αρχαίων. Ευσίες γραμμές λεγόμενα λέει η Λάιτσα. <στοί> ε? Οι γιγάντιες γεωζωγραφιές που φαίνονται μόνο από οι γιγαντιες γεωζωγραφιες που ψηλά δεν είναι μόνο στην Άυγα είναι σε όλο τον πλανήτη. Τιτάνιες καλυσμένες μορφές πάνω στα βουνά και στα βράχια, έκτρινους κύτλους, κανάλια, φαράγγια, τεχνητά νησιά, πανωράματα, εποπτικές θέες που μπορείς να έχεις από κάτι σημείο που φαίνονται μόνο από εκεί. Γιγάντιες κιές που εμφανίζονται και σημαίνουν πράγματα. Αν μπορείς να τι αποκωδικοποιήσεις την ώρα και τη στιγμή και τον τόπο που εμφανίζονται. Κατασκευέ με αστρονομικούς συσχετισμού. Τιτάνεα περισκόπια γεωμορφικά, σε ελληνιακά παραφυλητήρια κλπ. κλπ. Όλα αυτά και πολλά άλλα που είναι δύσκολο να, να καταθέσω σε μια τιτάνεα λίστα. αποτελούν ένα τεράστιο γεωγραφικό μηχανισμό, συνδέονται μεταξύ του. Αυτή την ύπαρξη και τη χρήση αυτού του μηχανισμού, οι άνθρωποι την έχουν ξεχάσει. Και τον οποίο δεν μπορούν καν να τον αντιληφθούν παρόλο που του περιβάλλει από παντού. Ζούμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, πάντοτε, κατά τι δικέ μου εξερεύνησει, ζούμε ανάμεσα στα ερήπια αυτή τη πανάρχαια κατασκευή. Τα στοιχεία που την αποτελούν συνδυάζονται μεταξύ του με πολλού τρόπου. με απόλυτα διαπλεκόμενα. Κάποτε χρησιμοποιούνταν, κάποτε στο μακρινό παρελθόν, χρησιμοποιούνται στο σύνολό του. Για σκοπού που σήμερα θα φάνταζαν ίσω απίστευτοι, και γι' αυτό ούτε που του υποψιάζεται σχεδόν κανεί. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο και τιτάνιο γεωγραφικό μηχάνημα που συνεχίζει να δουλεύει, αλλά δεν υπάρχουν πλέον οι χειριστέ του. Ακούτε. And what voices ignored? Ill luck, disaster, the one reward. Violating sanctity of Superman's Hill, so sad. με από μένα νομίζω άλλωστε είναι ο πιστήριος οι μαντία, εκκλησίες, εξοκλήσια, εκκλησάκια, καθεντρικοί, μονές, πύργοι, κάστρα, τύχη, τύμβοι, τάφοι, μνημία, ε, πολιτείες, στοές, ορχία, τούμπες, μεγαλυστική κύκλη, πυραμίδες, παρατηρητήρια, πάροι, σημαδούρες, μονοπάτια, δρόμοι, χτίστηκαν Στοιχήθηκαν, οριοθετήθηκαν, υπολογίστηκαν, συνδυάστηκαν σε όλε τι εποχέ για να μαρκάρουν, να σημαδέψουν, να εποπτεύσουν, να εκμεταλλευτούν, να χειριστούν τμήματα αυτής της μυστική γεωγραφία του πανάρχαιου αυτού γεωμηχανισμού. Για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να κατανοήσουμε. Τι επικαλικτώμενε πτυχέ του μηχανισμού απαιτείται πλέον μια, ας την πούμε, εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία τύπου reverse engineering ανάποδο μηχανική. Για να φτάσουμε πίσω στην αρχική μορφή για να σκιαγραφίσουμε την ιστορία τη εξέριξε τη και την λειτουργία τη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια. Γιατί πρώτα απ' όλα απαιτείται μια, έτσι εγώ, μια αντιληπτική υπέρβαση Έπειτα μια αποδέσμευση από την σειρά των λανθασμένων και συσκοτιστικών απόψεων που έχουν επιβληθεί ω αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα από του υποστηρικτέ του ειδικού. Αλλά πάνω απ' όλα απαιτείται τελικά κάτι πολύ απλό. Παρατηρητικότητα. Αυτά τα πράγματα είναι γύρω μα όπου και αν πάμε. Αλλά δεν τα παρατηρεί κανείς. Ο, ο κάθε άνθρωπο είναι αφοσιωμένο στι πολύ προσωπικέ του υποθέσει και δεν τον ενδιαφέρει σχεδόν τίποτε άλλο φολλά, θεωρεί δεδομένη τη γεωγραφία γύρω του, δεν παρατηρεί τίποτα. Τα πιο υπέροχα μυστήρια, πιστέψτε με, τα μεγαλύτερα ενίγματα περνούν τελείως απαρατήρητα και είναι ολοφάνερα. Λοιπόν, από την άλλη, όλα αυτά έχουν κωδικοποιηθεί και στη λογοτεχνία, έχουν στη μουσική, σε, σε μύθους, σε τραγούδια, σε παραμύθια σε ήθη και έθιμα σε τελετουργίε του παρελθόντος που συνεχίζονται μέσα τους αιώνες να επαναλαμβάνονται συνεχώς και μέχρι σήμερα που συνδέονται με αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο εμέσως ή αμέσως. Λοιπόν Άλλωστε μιλάμε για μία γεωγραφία γύρω μας, η οποία διαγραφείται σύμφωνα με την οπτική και την εποπτεία του κάθε όντως, όπως είπα. Τα ίδια τα όντα που κατοικούν στην γεωγραφία του κόσμου κινούνται, σύμφωνα με μια μυστική γεωγραφία που δεν συμπεριλαμβάνεται στις κάρτες. Το ξέφελαια. Τα όντα που κινούνται μέσα σε αυτή τη γεωγραφία του κόσμου κινούνται, σύμφωνα με μια μυστική τοπογραφία γεωγραφία. Που δεν συμπεριλαμβάνεται στου χάρτε. Τα πουλιά, τα έντομα και τα ζώα κοιμούνται και μεταναστεύουν επάνω σε συγκεκριμένε γραμμέ. Ακολουθούν συγκεκριμένου αόρατου δρόμου και έχουν μια αντίληψη τη γεωγραφία τελείω άγνωστη για εμάς. Να σα πω ένα παράδειγμα. Οι μέλησες, όταν τι απομακρύνουμε από τις ε, κυψέλε του και τι ελευθερώσουμε σε κάποια απόσταση από αυτέ, στην Περιγράφουν κάποιου, θα σου το πούνε με λησοκόμοι αυτό, Περιγράφουν κάποιου διστακτικού κύκλου στον αέρα. Και μετά, σαν να συντονίζονται με κάποιο αόρατο ρεύμα, στοιχίζονται σε μια σειρά, μια πίσω από την άλλη, και επιστρέφουν πίσω στο σπίτι του. Ξέρουν πού είναι, τα ταχυδρομικά περιστέρια. Αν τα απομακρύνουν από το σπίτι του, βρίσκουν όπω δεν το δρόμο του επιστροφή, ακόμα και με, με δεμένα στα μάτια του, λέει Τα σμήνια των πουλιών διαλέγουν σημεία στη γεωγραφία, πάνω από τα οποία διαγράφουν ταυτόχρονα, όλα μαζί, σαν με με με μόνος κύκλου. Προσέξτε πάντοτε, δίνετε σημασία όταν βλέπετε πουλιά να κάνουν σαν ένα σώμα. Έντονους κύκλους, έμονου. Πάνω από ένα σημείο κάτι συμβαίνει σε εκείνη το σημείο να ξέρετε ενεργειακά. Ε, σαν να έχουν εγκλωβιστεί δηλαδή σε μια αόρατη γεωγραφική γήμη. Οι Ζώα, ξέρετε, το έχω διαπιστώσει εγώ με τι περιηγήσει μου, δεν πλησιάζουν στα μεγαλοκυκά μηνύματα. Το γνωρίζετε αυτό. Είναι μια παρατήρηση που έχω κάνει, όπου και αν βρίσκονται αυτά. Τα σκυλιά, ακόμα και μέσα στι πόλει, επίση, γίνονται σύμφωνα με αόρατα σύνορα των περιοχών. Όπου διαγράφονται, όπω ίσω ξέρετε, τα πεδία τη ιδιοκτησία των άλλων σκυλιών και τη επιρροή των άλλων σκυλιών. Δεν είναι η περιοχή μου. Τα τηλεοχνηστή σκύλη. Τα άλλα σε αυτά τα πεδία υπάρχουν αόρατοι ελεύθεροι διάδρομοι όπου η κυκλοφορία σε άλλου σκύλου επιτρέπεται ελεύθερα για τον ε, ξένο. Αλλά άμα μπει στο πεδίο το οποίο είναι καθορισμένο, α πούμε, έχει πρόβλημα με τον σκύλο που έχει υπό την το επιρροή του, α πούμε το πεδίο αυτό. Τα κουνούπια εξερευνούν κανονικά τον τόπο. Ναι. Ανακαλύπτουν τις εισόδου των στοών. Το ανακάλυψα πρώτη φορά αυτό όταν. Ε, τα χρόνια Όταν δούσε ο Μακαρίτη ο Δημήτρη στο Κούγκουλό, κάναμε εξερευνήσει όλη την Ελλάδα. Και μπαίναμε πολλέ φορέ στο το ΑΕΣ που ήταν γεμάτο κουντούκια. Υπόγειε το ΑΕΣ. Ε... Εξερευνούν λοιπόν το τόπο και ανακαλύπτουν τι εισόδου των και μπαίνουν εκεί και ζουν σε ημινάρκωση κατά χιλιάδε, εκατομμύρια μέσα στι υπόγειε το ΑΕΣ. Και πολλέ φορέ για να ανακαλύψει την είσοδο μάλιστα μια το στην Ήπεθρο, δεν έχει παρά αν το ειδοποιήσει. Ένα μήλο μεγάλων κουνουπιών μέχρι να σου οδηγήσει εκεί. Οι κονικοί λοφίσκοι που κατασκευάζουν τα μυρμήγκια, ακολουθώντα συγκεκριμένα παγκόσμια στερεότυπα στην κατασκευή του, είναι διατεταγμένοι με ειδικέ ευθυγραμμίσει στη μικρογεωγραφία των μυρμήγκια. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και το ίδιο σχήμα που είναι ευθυγραμμισμένε οι τούμπε, οι λεγόμενε. Και η αρχαία τεχνητή λόφη, η κούφη λόφη συνήθω, τη εξοχέ τη Ευρώπη, από την. Ελλάδα μέχρι την Βρετανία και την Ιγλανδία λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε τις περιληγήσεις μας τις εξερευνήσεις μας να μπορέσουμε να έχουμε παρατηρητικότητα να προσέξουμε αυτό που είναι ολοφάνελο και που κανείς δεν το παρατηρεί να εμπνευστούμε με αυτό που παρατηρούμε και να πειραματιστούμε να αυτό σχεδιάσουμε λίγο να κάνουμε μια αυτοσχεδιαστική εξερεύνηση για να δούμε τι θα βγει στην επιφάνεια για μας. Τι μας αποκαλύπτεται. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αν το κάνετε έστω και μία φορά ή αν το έχετε κάνει στο παρελθόν έστω και μία φορά ξέρετε ή θα ξέρετε για ποιο πράγμα λάω. Αν με ακούτε φυσικά σαν πράγμα που λέω. When rain was fallen Rested by a wide oak tree Heard a lark sing high at evening Caught a moonbeam on the sea Softly blow ye winds of morning Sing ye winds your mournful sound Lo, ye from the earth's four corners Guide the traveler where he's bound By foreign shores my feet have wandered Heard a stranger call me friend Every time my mind was troubled Found a smile around the bend. Softly blow ye winds of morning. Sing ye winds your mournful sound. Blow ye from the earth's four corners. Guide this traveler where he's bound. There's a ship stands in the harbor, All prepared to cross the foam Far off hills were fair and friendly Still there's fairer hills at home Softly blow ye winds of morning Sing ye winds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 Είμαι από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, για αναμετάδοση από τον Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνητριά μου και προσπαθούμε να ε, κατευθύνουμε τι συχνότητε μα εκεί κάτω στη γη, προκαλώντα τον επισκυτικό συνδυασμό συντονιστή. Μεσέλεγα προηγουμένω για τους ε, λόφους των μυρμικιών και σημείς για εκείνον τον Φυσιοδίφη, τον α, Μαρέ που ανακάλυψε ότι η λοφίσκη των μυρμητών της Αφρικής είναι τα μεγάλα λευκά μυρμίγια που είναι τεράστιοι τεχνητοί μυρμηγκόλοφη, που έχουν ύψος όσο αυτό ενός ανθρώπου ε, περιέχουν στη λειτουργία του μέσα του δηλαδή έναν εγκέφαλο, μια καρδιά και κυκλοφορικό συστήμα και εξασκούν όλες τις ίδιες ικανότητες με έναν ανθρώπινο σώμα εκτός από την μετακίνηση δεν κοινών. Η μερικόδοφοι δηλαδή αυτοί, όπως ανακάλυψε ο Μαρέ είναι κανονικοί οργανισμοί ζωντανοί Ο, ο ίδιος ο άνθρωπος αποτελεί το ακριβές διάμεσο μέγεθος ανάμεσα στι διαστάσει του ήλιου και αυτές του ατόμου ίδιο το μικροκοσμικό άτομο είναι η αναπαράσταση ενός ηλιακού συστήματος, όπως το ξέρετε. Ο ίδιος ο άνθρωπος αποτελείται από το εξωτερικό του σώμα ή περιβλήμα, από το εσωτερικό του σώματός του τη σύνθεση δηλαδή των κρυφών εσωτερικών του οργάνων του δεν φαίνονται, είναι κρυφά, είναι μέσα μας. Και από το πνεύμα του. Έχουμε δηλαδή εξωτερικό κέλυφο εσωτερικά όργανα κρυμμένα και το πνεύμα μας. Κατά τη συμβαίνει αυτό με την επιφάνεια της εξωτερικής γης την εσωτερική γη και την πνευματική γη. Τον παράλληλο κόσμο των πνευμάτων δηλαδή. Και αν θέλετε τον πνευματικό κόσμο. Όπως και στον άνθρωπο έτσι και στη γη τα τρία αυτά πεδία, εξωτερικό, εσωτερικό και πνευματικό επικοινωνούν και ανιλεπιδρούν μεταξύ τους με διόδου που οδηγούν από το ένα στο άλλο και με υπάρχουσα κυκλοφορία. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή είναι μια αναπαράσταση της γης, της κούφιας γης και της πνευματική γης. Αντίστοιχα. Υπάρχουν τόποι και κατασκευές στη γη, φυσικές και τεχνητές, που αναπαριστούν τον ζωδιακό κύκλο η συγκεκριμένα αστυνομικά συστήματα. Και έτσι βρίσκονται σε ένα είδο πνευματική σύνδεση με αυτά. Μην θυμηθείτε τη Ό,τι είναι πάνω είναι και κάτω. The ball, το blow. Πού είναι τελικά ο μικρόκοσμος και πού ο μακρόκοσμος. κόσμο. Εμεί οι ίδιοι είμαστε ο μακρόκοσμος κόσμο ενό Και ταυτόχρονα είναι αυτό ο μικρόκοσμος ενός και ο δηλαδή είμαστε ο μικρό κόσμο ενό μακρό Το ίδιο κόσμο. Δηλαδή εμεί οι για τα μικρόβια, ας πούμε, για του μικρό που ζουν επάνω μα, τα βακτήρια έξω, και όλα αυτά. Ε, και ταυτόχρονα είμαστε, εκτό από μακρό κόσμο αυτά, είμαστε μικρό κόσμο σε σχέση με το σύμπαν, α πούμε, για παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο μα. Το ίδιο φαίνεται μάλιστα να ισχύει φρακταλικά στο άπειρο, τη διαδρομή προ τα κάτω, ή στο άπειρο προ τη διαδρομή προ το μικρό, και στο άπειρο προ τη διαδρομή προ τα πάνω, προ το μακρό. Μα συνεχώς αλλάζουν τα ορόσημα συνεχώς αλλάζουν τα, το μέσα μετατρέπεται συνεχώς σε έξω το έξω σε μέσα και πήτα πάλι το ίδιο σε πάπυρο. δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε συνταξιδιώτες μου αυτή την αένα εκκλήμακα είμαστε δεσμευμένοι δεμένοι, βασανισμένοι ε, από τη δική μα οπτική και παρατήρηση την οποία πρέπει να την εγκαταλείψουμε πρέπει να μπούμε σε μια ιδιαίτερη μύση ας πούμε Τέτοια ώστε να εκμυδεμιστούμε, να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας τη δική μας μικρή για να μπορέσουμε να δούμε τη, τη μεγάλη εικόνα και τη θέση μας μέσα σε αυτήν. Ε... Βέβαια, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε το πλήρες και το το πανόραμα, έτσι, το όραμα των οραμάτων, το όραμα του παντό. που μιλάει είναι το πνεύμα του σώματός μας Ο Θεός αντίστοιχα είναι το πνεύμα του σύμπαντος Και το έχω πει πολλές φορές Σύμπαν σας σημειώ πάντα Σημαίνει συμπαν Δηλαδή τα πάντα και κάτι παραπάνω από τα πάντα Από το σύμπαν Από την αρχαιότητα το βάζουμε για να δώσουν χώρο κάπου να στέκει ο δημιουργός του σύμπαντος ο οποίος, επειδή δημιούργει το σύμπαν είναι, έχει και χώρο έτσι από το σύμπαν αυτό εκφράζει εκφράζεται με το σύνατο, τα πάντα και κάτι παραπάνω από τα πάντα. Ο ίδιο ο, ο κόσμο που πάνω στον οποίο κάνουμε αυτέ τι σκέψει και λέω αυτά που λέω και ακούτε αυτά που ακούτε, ταξιδεύουμε μαζί με αυτόν τον κόσμο εδώ στο χάος. Δεν είναι παρά ένα κόκο κόλλη. Ένα μικροσκοπικό κόκο άμμου στην ατέρμονη αμουδιά του σύμπαντο. Και αυτό ο κόκο άμου φιλοξενεί άπειρου κόκκου άμου στι των θαλασσών του. Άπειρου κόκκινου κόλμου που ταξιδεύουν στον αέρα του. του. Άπειρου κόκκινου. Όταν κοιτάμε στο τηλεσκόπιο και όταν κοιτάμε στο μικροσκόπιο, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Είμαστε μεγάβια! Έχουμε μεγάλο βίο, δηλαδή, για τα μικρόβια. Γι' αυτό αποκούν μικρό βίο. Είμαστε όμω μικρόβια για τα μεγάβια. Μικρόβια είναι αυτό που έχει μικρό βίο και μεγάδιο αυτό που έχει μεγάλο βίο. Είμαστε γίγαντες για τους νάνους, είμαστε νάνοι για τους γίγαντες. Οι γίγαντες είναι νάνοι μπροστά τους τιτάνες. Οι νάνοι είναι τιτάνες για τα μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια είναι τιτάνες για τα μικρόβια. Κόσμοι, μέσα σε κόσμοι, μέσα σε κόσμους, μέσα σε κόσμους. Αυτό συμβαίνει γύρω μας. Ζούμε κι εμείς πάνω στο δέρμα τη γη, όπω ζουν εοι πάνω στο δέρμα μας αυτή τη στιγμή. Τυρίκια σας είναι δάξη. next update. Hello. Hello. metal heavy metal now. το οποίο θα κυκλοχωρήσει το οποίο έχει πολύ ε, ιδιαίτερα πράγματα ένα πολύ ειδικό τέχος ε, αν θέλετε παρακολουθήστε την ιστοσελίδα του περιοδικού στρέντζ όπου εκεί θα δείτε τα περιεχόμενά του αυτές τις μέρες επίσης ε, από το Άρα το Κολέγιο να σας ενημερώσω για σας που ενδιαφέρεστε. Ε, αυτές τις μέρες θα εμφανιστεί το μου ε, των ιδεών ένα βιβλίο το οποίο είχε κάνει αίσθηση ταξιδιώτε μου στο παρελθόν το οποίο είναι εξατλημένο εδώ και κάποια χρόνια. Μιλάω για το βιβλίο μου, Ονειροπόλο το οποίο εμφανίζεται με, ένα, με νέα μορφή, με ένα νέο design πολύ όμορφο και θα γίνει διαθέσιμο από το άγορα το κολέγιο. Μιλάμε λοιπόν για μια μυστική γεωγραφία. Εμεί οι παράξεν, οι Ονειροπόλοι, ανάμεσα. ενδιάμεσο κόσμο, μια αόρατη γη ξέρετε σε αυτήν θα οδηγούσε μια μέση οδός για να τη διακρίνουμε αυτή την οδό, προσέξτε προσέξτε τι πληροφορίες θα σας εκπέμψει για να τη διακρίνουμε αυτή τη μέση οδό θα πρέπει να σκιαγραφίσουμε κυριολεκτικά μια γεωγραφία του μέσου μια γεωγραφία των ενδιάμεσων τόπων τα παραβλέποντας την άμεση εμφανή τοπολογία αναλογιστείτε ότι ακόμα και οι σπηλιέ που ανέφεραν νωρίτερα οι ΕΣ κλπ. ουσιαστικά στέκουν ανάμεσα στον κόσμο της επιφάνειας και στον αληθινό Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τι ενδιάμεσε σκιέ τη γεωγραφική ή χρονική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η όχθη ενό ποταμού δεν είναι όπω είπα ούτε ποταμό ούτε η ξηρά. Δεν είναι ενδιάμεσο, συχνά εφήμερο μάλιστα πεδίο. Ένα μικρό νησί με τη θάλασσα δεν είναι ούτε η θάλασσα ούτε η στεριά Το ίδιο και μέσα σε σε μια αποβάθρα. Οι σκάλε δεν είναι ούτε ο ένα όρφο ούτε ο άλλο. Αφού ενδιάμεσα ή γκρίζα σημεία υπάρχουν στον χώρο, τότε τέτοια υπάρχουν και στον χρόνο. Προσέξτε με. Η αυγή, το σούρουπο, το μεσημέρι, τα μεσάνυχτα. Πώς είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η παλιά πεποίτηση ότι τα μεσάνυχτα είναι η ώρα των φαντασμάτων, λέει. Εγώ στι 12 η ώρα. Ε? Οι σημερίες, τα ηλιοστάσια, η περίοδο λίγο πριν ή λίγο μετά την καταιγίδα, τα διαλύματα... Οι μισή το μέσο του μήνα ή το μέσο του έτου. Η νύχτα τη παραμονή της, της πρώτος χρονιάς. Το φθινόπωρο. Η νυχτα τη παραμονη της πρωτος χρονιας το φινοπορο Η ενδιάμεση χρόνη. Προσέξτε κάτι ένα παιχνιδάκι που γίνεται με αυτό στα αγγλικά. Between times. Between times. Ανάμεσα στους χρόνου. Η ενδιάμεση χρόνη. The in between times. Ε? Λοιπόν, between. Twin times δίδυμη χρόνη twin time Η ε? δίδυμη χρόνη και αν θέλετε οι δίδυμες θέσεις μπορούμε να προσταθούμε εδώ μιλώντας περί είναι εκείνη η χρόνη που δεν είναι ευδιάκρι, ευδιάκριτη προσδιορισμένη βρίσκονται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ή περιόδου που δεν είναι ξεκάθαρα η μία ή η άλλη Οπότε λέμε το μεσοπόλεμο Παράδειγμα η αυγή που ανέφερα, το χάραμα, η φάση εκείνη που μοιάζει η ίδια ακριβώ με το Σούρμπο, το Διλινό. Δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, τα μεσάνυχτα δεν είναι ούτε η σημερινή μέρα ούτε η Εβραίνη. Γι' αυτό και όπω είπα λέγεται και ώρα των φαντασμάτων, σαν να βρίσκουν δύο εδώ δηλαδή από αυτό το διάμεσο χρονικό πέρασμα. Το χειμώνα η φύση κοιμάται, το καλοκαίρι είναι πλήρω δραστήρια. Αλλά το φθινόπορο ή την άνοιξη η φύση βρίσκεται σε ενδιάμεση κατάσταση. Ούτε αναρκωμένη, ούτε πολύ δραστήρια είναι η φυση βρισκεται σε ενδιαμεση κατασταση ηταν αρκομενη ουτε πολυ δραστηρια ειναι η γιατί τα πνεύματα τη φύσης είναι λιγότερο αποσχολημένα και περισσότερο προσεκτά ε, παλιά πεπίσης αυτό. Αν συνδυαστούν λοιπόν τα χωρικά με τα χρονικά ενδιάμεσα σημεία προσέξτε την άνοιξη, μεσάνυχτα με ημισένο, στην όχθη του ποταμού σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι το ποδύναμη και με την προσωπική αίσθηση ότι εγώ κάπως σαν να πούμε να πούμε ότι εγώ δεν είμαι εγώ η πύλη που δεν είναι ούτε μέσα μας, ούτε έξω μας, ίσως έχει ανοίξει. Εκεί πάντα ανάμεσα απλώνεται και η σερβική χώρα των εξωτικών. Η έξω χώρα, το βασίλειο των εξωτικών. Και έχουμε εδώ ίσως ανάμεσά μας τους εκπροσώπους. Όταν και όπου αυτός ο άλλος κόσμος είναι πιο κοντά στον κόσμο μας, υπάρχουν επίλεπες ενδείξεις που μπορούν να εντοπιστούν Από έναν ευαίσθητο άνθρωπο ή από γνώστη. Ένα ξαφνικό και ανεξήγητο θρόισμα στα φυλώματα των δέντρων. Πράγματα λεπτεπίλεπτα, προσέξτε. Πρέπει να γίνονται λεπτεπίλεπτε προσεγγίσει Τα λεπτεπίλεπτα πράγματα. Ένα ψήχυρο του ανέμου. Ένα μικρό ανεμοστρόβιο. Τα στάσια που λυκνίζονται χωρί άνεμο. Ανεξήγητε και ξαφνικέ ανατριχίλε και ρήγυοι που νιώθει κανεί σε ένα σημείο κάπου. Κοινήτα το για Ένα σχηματισμό στην επιφάνεια του νερού. Παράξενε οσμέ. Μια ανεξήγητη και ανεξέδεκτη παρόλου για γέλια και για χάχανα. Μια φράση που έρχεται και θα στα μάτια στο νου λόγο. Μια νότα από το πουθενά που ακούγεται εξαφνικά. Μια ανεξήγητη απώλεια χρόνου. Ένα μικρό φως με στο σκοτάδι, στο γαλαίο. Όλα αυτά είναι ενδείξεις. Μπορεί λεπτεπί λεπτε να προσέξει κανείς και να τις μετρήσει. Η μυστική γεωγραφία είναι μια ζωντανή γεωγραφία. Η γη είναι ζωντανή. Δεν είναι νεκρή και άψη, όπως θέλει η συμβατική γεωγραφία. Αυτή η ζωή πηγάζει από το εσωτερικό της Εκεί όπου καταζήνουν οι σπόροι για να φυτρώσουν, Εκεί που ε, γίνεται η σπορά ε, μέσα βαθιά. Εκεί από όπου έρχεται το ζωοδόχο δω, νερό. Εκεί από όπου ήρθε ο άνθρωπος, ο χώμο, ο χωμάτιμος. Εκεί όπου οι νεκροί επιστρέφουν για να γεννηθούν να σε άλλε μορφές. Το πνεύμα της γης κινείται μέσα στο εσωτερικό της και βέβαια και στους ανέμους που κορθογυρίζουν τη γη. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι ζωτανά είτε φαίνονται είτε όχι. Μέχρι και οι πέτρες είναι στις Το ίδιο το χώμα. Μέχρι και ο ορυκτός κόσμος είναι. δεν είναι χωρί ζωή, όπως πίστευαν και η παλαιοί σοφοί. <συσχελίες> Υπάρχει μια μυστική γεωγραφία ανάμεσα του στόπου. Μα κουτάει. Once or twice You yeah, come. Stop whispering, don't flatter yourself, nobody's listening, but it makes me nervous, those things you say, you may as well shout it out. from the group, scream it from your mouth, and spit it your mouth. Στη ζωντανή αυτή η γη, το πνεύμα της γης έχει άπειρες τοπικές μορφές που σε παρακολουθούν. Ακόμα και όταν εσύ δεν προσέχει τίποτα. Αλλά παντού όμως έχει την ίδια μορφολογία. Εδώ την τοπική της πραγματικότητά μα. Υπάρχει μια αναγνωρίσιμη ενότητα της μορφές που δημιουργούνται και κατοικούνται από αυτό το Μεγάλο Πνεύμα. Οι το λέγανε Μανιτού, το Μεγάλο Πνεύμα. Ε, αυτή η αναγνωρίσιμη ενότητα που κατοικείται από το Μεγάλο Πνεύμα, από το δέντρο της ζωής. Σημεί, μου θυμίζει τώρα αυτό, ο ποταμός Κολοράντο της Αμερικής, αν το δείτε, με τους παραποτάμους του, αν δοσία από πολύ ψηλά, αν δείτε κάποια μεγάλη ψηλά αεροφωτογραφία του ποταμού Κολοράντο, εμφανίζει την τέλεια εικόνα, τέλεια, εικόνα ενός δέντρου με τα κλαδιά του. Το ίδιο βέβαια και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Επίσης, παράδειγμα, το ραντιριφόδες δίκτυο των στοών του λαβριού Την ίδια εικόνα. Ο ποταμός Αχελώος, για παράδειγμα, απεικονίζεται από την αρχαιότητα, ως ανθρωπόμορφο φίδι. Και οι ποταμοί από ψηλά όντως φαίνονται σαφίδια. Και όπου διακλαδίζονται, δίνουν πάλι αυτή την εικόνα ενός δέντρου. Το δέντρο είναι το σύμβολο του κόσμου. Το Ιγδραζίλ, το, το λέμε στον όρος μυθόλου της Πόρια Μυθολογία. Ε? Ένα κοσμικό δέντρο που οι ρίζε του φτάνουν μέχρι τον Τάρταρο και τα κλαδιά του φτάνουν μέχρι του φουρανού. Είναι παράγωγα των νερών και των ορεικτών τη γη και ο κορμό που ενεργοποιείται από τη δύναμη του ήλιου. Ε, θα μπορούσε ίσως να πει ότι σε αυτό το δέντρο κανεί είναι τα συμπλέγματα των στοών κάτω από τη γη, είναι οι ρίζε του. Και τα άστρα είναι οι καρποί που κρέμονται από τα κλαδιά του που φτάνουν στου ουρανού. Όταν για παράδειγμα περιπλανιέσαι στι το στοέ, ε, περιπλανιέσαι στις ρίζε του δέντρου του κόσμου. Δεν είναι το έτσι, ε, Αυτό είναι ο λόγο άλλωστε. Που τώρα τα Χριστούγεννα ε, στορίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι αυτό το πράγμα, είναι το δέντρο τη ζωή. Ε, είναι αυτό το δέντρο που στορίζει τον κόσμο. Είναι αυτό το οποίο πρυονίζουν οι καλλιτικά που Προσπαθούν αυτοί οι γκόπλινγκ ε, να το να κόψουν το δέντρο αυτό και πηγαίνουν στο 12ημερος από τα βάθη τη γη στην επιφάνεια και πειράζουν του ανθρώπου. Λέει ότι την ε, περίοδο που, έχουνε, που είναι πάνω στην επιφάνεια, οι άγγελοι πηγαίνουν και πηγαίνουν το δέντρο και επιστρέφουν η καλλιάνει και το βρίσκουν, λέει άφηκτο πάλι και από την αρχή. αρχεί. Ναζαν ένα ρολόι δηλαδή που είναι να φτάσει στην καταστροφή αλλά θα να γίνεται περιστέφ. Λοιπόν, αυτό το δέντρο τη ζωή, λοιπόν, το χριστιανικό δέντρο, και αυτό το λόγο με αυτέ τι πάλι που κρεμάμαι, είναι οι πλανήτες. Είναι τα άστρα. Γι' αυτό και έχει ένα άστο στην πραγματικότητα στο στην κορυφή του δέντρου θα πρέπει να μπαίνει ο ήλιος Α, Ο οποίο είναι άστρο και ο μα. Το άστρο είναι ο ήλιο μα, αυτό είναι από πάνω. Και στη βάση, βάση του, α πούμε, υπάρχει, βάζουν τη φάτι, ξέρω εγώ, που είναι η γέννηση της ε, σωτηρίας του κόσμου. Λοιπόν, Βανίκη ε, αναφέρθηκα στα σπήλαια, σύμφωνα με τις μυστικές γνώσεις του πνεύματος της γης, μυστικές ενώ μυστικιστικές, έτσι. Ένα σπήλαιο είναι μια πύλη για το υπόγειο βασίλειο, μια τρύπα που δείχνει βαθιά μέσα, ε, στην οποία διεισδύουμε το παρασκήνιο, το εσωτερικό. Ένα πέρασμα για τα πνεύματα που κατέρχονται στο Τάρταρο και αναδύονται μετά ξανά για αναγέννηση εδώ, και ένα πέρασμα για την άνοδο των θεών στον κόσμο μα. ή για την κάθοδο του, ή που κρύβονται τελικά. Οι, οι ρογμέ τη γη, τηλεόραση, όχι, φαίνουν στην επιφάνεια τη επιρροή του γηνου πνεύματο. Αυτό είναι ο λόγος. το πνεύμα το οποίο αν εισέπνε η πυθία που έβγαινε από το χάσμα των τελικών. Προσέξτε, πνεύμα σημαίνει πνοή, είναι το προϊόν της πνοής. Ε, είναι ένα πράγμα σε καπνό, αυτό το πνεύμα. Είναι αυτό που όταν έχει πολύ κρύο, που η ανάσασα, ας βγάζει έναν ατμό. Ε, αυτό είναι πνεύμα. Αυτά τα σημεία είναι σημεία πνευματικής διαρροή. Το μέρο λοιπόν που εξασφαλίζει σίγουρη και διαρκή επαφή με το πνεύμα τη γη, συνίτα είναι το σπήλαιο, στην αρχιότητα με πολλέ περιοχέ. Γι' αυτό και πολλοί θρησκευτικοί τόποι κατηρίζονται σε σπήλαια. Υπάρχουν χιλιάδε χριστιανοι κοινάοι που βρίσκονται μέσα σε σπήλαια στην Ελλάδα, που προσπάθησαν να επικαλύψουν και να εκμεταλλευτούν πνευματικά, βέβαια, που στατό που σα αρχαίο να μα η Πιία, νηφαία, Μαντία, παρατηρητήρια, αλλά ε, τέλο πάντων και οι κατακόλε χιρίζονται με αυτά τα συνήθω. Η, η παρουσία και η κυκλοφορία του πνεύματο τη γη είναι πιο έντομη, εντοπίζεται πιο εύκολα είναι και πιο εκμεταλλεύσιμη, πιο αποτελεσματική. Σε σπήλαια, σύραγγε, επίση πηγέ, νερά, ποτάμια, πηγάδια, λοφίσκου κλπ. Ιδιαίτερα στα μέρη εκείνα που τα συνδυάζουν όλα αυτά. Α φέρω ένα παράδειγμα. Ένα απομονωμένο μέρο όπου υπάρχει ένα κούφιο λοφίσκο που φιλοξενεί ένα σπήλαιο, ίσω και στο Ε. Από την είσοδο του ΡΕΙ προ τα έξω από τα μάτια. Δηλαδή κάτι σαν ένα φυσικό ιερό, όπου μπορεί κανεί να επικαλεστεί τι γύενε δυνάμει. Συνήθω ε, προσωποποιημένε, για παράδειγμα, από τι μήνφε. Ε, ε, είτε μικρέ, τα ανεμφίδια που λέμε, είτε καρονικέ μήνφε. Ε, η έντονη παρουσία και κυκλοφορία του πνεύματο αυτού δημιουργεί ιδιαιτερότητε σε ένα τοπίο. Είναι ένα πολύ εμφανής, μάλιστα. Όπω παράξενου κορμού δέντρων, ιδιαίτερου σχηματισμού βράχων κλπ. Αλλά και μια αναμφισβήτητη έντονη αίσθηση ιδέου των επισκέπτε, δυτική ή ε, αρνητική. Υπάρχουν μέρη στα οποία νιώθει εσωτερική γαλήνη ή άλλα που ανησυχεί, ταράδεσαι. Ε, Άλλε μέρη που παθαίνει επιμηλή, α πούμε, αλλά έρχεσαι σε εγρήγορση. Α μιλάω για του τόπου δύναμη εδώ, για τα ιδιαίτερα μέρη, έτσι τα μέρη στα οποία είναι έντονη η παρουσία του πνεύματος της γης από το και ξέρετε σύμφωνα μάλιστα με τις παγκόσμιες και ανανθρώπινες επιθήσεις, το πνεύμα της γη ελκύεται από τα χρώματα και από την ομορφιά από την όμορφη διακόσμη και τα ομαδικά συναισθήματα μάλιστα και μπορεί τεχνητά να επηρεαστεί για να επιδείξει την πιο ωφέλιμη δράση του με σωστά εκτελεσμένες αυτό δεν είναι το μυστικό του παρελθόν. Γι' αυτό θα δείτε στα Ιμαλάια για παράδειγμα, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία, που βάζουν ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί ε, χρωματιστέ σημαίε για να καλέσουν εκεί το πνεύμα τη γη. Ε, ο, ο, παίζει παντού αυτό με, με, στα ιδιαίτερα μέρη που υπάρχουν πολλά χρώματα. Ε, Διακόσμηση, ε, ε, πολύ έγχρωμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιε επιθύσει στον παλιό καιρό. Οι πολύχρωμε δηλαδή αυτέ σημαίε προσευχή του. Ορεινού βουδιστικού βωμού τα προσκυνητάρια του Μπουτάν, του Νεπάλ, του Θιβέτ, με τα έντονα αυτά διακοσμητικά στοιχεία του, είναι δηλαδή, λέω, ένα καλό παράδειγμα ξενισμού του πνεύματο που έχει προσελκυστεί εκεί, σε ειδικά επιλεγμένα σημεία. Η τοπική θρησκεία τη Ιαπωνία, το Σίντο αναγνωρίζει τα πνεύματα τη χώρα και μάλιστα εντοπίζει τη ροή του και τα παγιδεύει, υποτίθεται, σε βωμού και σε νασκου, ο καθένα του είναι σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί τι απαιτήσει του πνεύματος που ενοιχθεί στον κελτικό κόσμο, στις κελιτικές χώρες. Ε, ένα μεγάλο και ιδιαίτερο δέντρο με εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλε και προσφορές δεμένες στα κλαδιά του. Υπάρχει, θα το δείτε συχνά, στην Ιρλανδία, Σκοτία, κοτειές, νουαλία κλπ, κοντά σε ένα ιερό πηγάζι. Εκείς, το και κατά την ελληνική αρχαιότητα μια βελανιδιά φιλοξενούσε τα κλαδιά, τις καμπανάκια και κρόταλα που χτυπούσαν με τον άνεμο φτιάχνοντας ε, τυχαία ατωμοσφαιρική μουσική. Άμπιανς που λέμε, ε, άμπιας ατμόσφαιρα. Άλλωστε και η λέξη ατμόσφαιρα, προσέξτε λίγο, θα αναλύω αυτά στο μεταποντισόμαστε. Ε, και η λέξη ατμόσφαιρα είναι η σφαίρα που είναι η γη μας, είναι η ατμόσφαιρα. Μια δεύτερη σφαίρα από ατμό. Δηλαδή αυτό που σα είπα νωρίτερα από πνεύμα. Θα λέμε ένα μέρο έχει ατμόσφαιρα. Ωραία ατμόσφαιρα έχει εδώ. Ή λέμε ε, μια γυναίκα είναι ατμοσφαιρική. Δηλαδή μιλάμε για την άβρα του τόπου. Για την άβρα του, του σημείου. Για την άβρα της υδρογύου σφαίρας. Είναι η ατμόσφαιρα. Και μετά είναι η κατώσφαιρα. Ξέρω εγώ και άλλα τέτοια. Ομοκεντρική του, ο Λοιπόν, ε... η ροή του γήινου πνεύματο, του πνευματικού ρεύματο, να το πούμε έτσι, επηρεάζεται από τα υπόγεια ποτάμια και από τις πλαίδες των ορυκτών. Και πάνω από αυτά τα σημεία, η έντονη δραστηριότητά του είναι φανερή για εκείνους που μπορούν να την εντοπίσει mm. για το κουταλιστούν και, και όλα. Τα φυσικά μονοπάτια πάντα ακολουθούν τις πνευματικές ροές. Τα περισσότερα από αυτά στην πάροδο των αιώνων μετατράπηκαν σε ιερά μονοπάτια. Τα οποία ακολουθούσαν οι προσκυνητέ σε μια ειδικά σχεδιασμένη ιερή διαδρομή για να προσεγγίσουν τελικά ένα ιερό πνευματικό μέρο. Για παράδειγμα, στου Δελφού πηγαίνε από συγκεκριμένη διαδρομή. Έχουμε ανακαλύψει στο παρελθόν σε εξερευνήσει μα αυτά τα ιερά μονοπάτια μέσα στα βουνά, από τα οποία πηγαίνανε στου Δελφού. Ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη διαδρομή από ιερά μονοπάτια, που διακρίνονται σε πολλά σημεία ακόμα και τα γνωρίζουμε, τα έχουμε χαρτογραφήσει πια είναι. Είναι κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει, α πούμε, για παράδειγμα. Ισπανία, όπου γίνεται το προσκύνημα στο Σαντιάγκο Ντε Κουμποστέλλα. Κάνουν, δηλαδή, μια συγκεκριμένη μεγάλη πεζοπορία διαδρομή, σχεδιασμένη ειδικά μια ιερή διαδρομή, μέχρι να καταλήξει το προσκύνημα του Σαντιάγκο Ντε Κουμποστέλλα. Εντάξει το. Λοιπόν, ε, οι πνευματικέ αυτές ροές με τα φυσικά μονοπάτια, με σε γερά μονοπάτια, όπως είπα, τα οποία ακολουθούν για να προσεγγίσουν στο ιερό πνευματικό μέρος. Πρέπει να κάνεις προσέγγιση. Δεν πας αγενέστατα κατευθείαν μπαμ, σε ένα πράγμα. Πρέπει να το προσεγγίσεις. Όπως φλερτάρεις, ας πούμε, έτσι ακριβώς. Μείνεται επίλεπτα, σταδιακά, με τρόπο λεπτοφυγή, με τρόπο ήσυχο. Προσεγγίζει σιγά-σιγά τα ιδιαίτερα μέρη. Και κατά την προσέγγιση το πνεύμα του τόπου σε αντιλαμβάνεται, να το πω έτσι λίγο συμβολικά, λογοτεχνικά, και ανταποκρίνεται στο φλέρτ σου αυτό. Το φλέρουμε μια παρατήρηση, την οποία κάποια προστάσεις ίσως το έχετε παρατηρήσει ή θα το παρατηρήσετε τώρα που το λέω αν πειραματιστείτε. Παρατηρώντας τις τήσεις των πουλιών, από τι οποίε κατά την αρχαιότητα οι μάντι σε οι και χρησμού. Συνήθως όχι αυτό φάσμα ή απάτη. Επειδή γνώριζαν τεχνικέ παρατήρησει που δεν τι ξέρουμε πλέον, μπορούμε να διαγνώσουμε από τη το... στήση των πουλιών τι ροέ και τι κατευθύνσει των λεπτοφυλών ρευμάτων του πνεύματο τη γη και του αέρα ή του μαγνητικού πεδίου το οποίο ακολουθούν οι κλήσει αυτέ, και να διεξάγουμε συμπεράσματα που μπορούν ακόμη και να υπολογίσουν την πιο πιθανή εξέλιξη των γεγονότων και των καταστάσεων που διερευνούμε. Το μεγάλη επιστήμη αυτό το, το, το ίδιο ισχύει τη δηλαδή το ίδιο ισχύει με την ε, με παρατήρηση ενό τόχου σε σχέση με τα άστρα και σε σχέση με την πληροφορία και συμπεριφορά των ανθρώπων τους από τον τόπο μπορούν να βγουν καταποστικά συμπεράσματα με αυτές τις χαμένες δυστικές γνώσεις που κάποιοι από εμά όμως συνεχίζουμε να έχουμε κάποια κομμάτια που τα έχουμε ανακαλύψει τη συχνότητα του μυστικού διαστημικού στάση τον αλβίτο 14. Έχουμε πολλά να πούμε Είχα σε κάθε εκπομπή. Ακούτε και τις ιστρέδιο νωρίς. το οποίο έχουν τη γη και να μπορέσουμε να εκπέμψουμε σε εσάς εκεί κάτω αυτά που καταλαβαίνουμε από την υψηλή εποχή. And Είναι σαν να μετασχηματίζει όλη τη γη σε ένα τεράστιο οργανικό θάλαμο. Ο Βίργιμ Ράιχ ήξερε πολλά πράγματα για όλα αυτά. Τα πειράματα του με την Οργόνη και τι πυραμίδε Οργόνη που κατασκεύαζε από οργανικά υλικά, πρέπει να ξεπέρασαν κάποιο επίπεδο ασφαλείας. των πάγανε μετά. Προσπάθησαν να του σταματήσουν, κατέληξε στη φυλακή, στο ακτίστηκε το τη κοινωνική κοινότητα και πέτανε για αυτού τρελό. Λοιπόν, έχοντα την εποπτεία πάνω σε ένα τέτοιο ενεργειακό χάρτη, μπορεί να κατασκευάσει ένα δίκτυο από σταθμού αναμετάδοση που μεταβιβάζουν την ισχύ και την κατεύθυνση των ροών με την ένταση τη διαθέση των ρευμάτων. Αυτό ο συνταξιδιώτη μου είναι που σχεδίαζε ο Νίκολα Τέσλα. Η ανθρωπότητα θα άλλαζε ολοκληρωτικά, αν μπορούσε ο Τέσλα να εφαρμόσει τι ιδέε του αυτέ. Ποτέ τέσσερα είχε παρόμοιε σχέσει με τον Τζιμράι. Λοιπόν, ε, η γνώση των παλιών, των παγκόσμιων ρευμάτων, ε, αποτελεί ένα μεγάλο μυστικό επίσκεψη. Το μυστικό δεν έρχεται μόνο στην απόκτηση του παγκόσμιου χάρτη, αλλά στη γνώση του καθοριστικού σημείου του ομφαλού. Του πώ να το πούμε, όπω λέγεται τον παλιό καιρό, του Ουμπίλικου Τελούρι, του κέντρου του κόσμου. Σα θυμίζω ότι στου αδελφού, υποτίθεται το κέντρο του κόσμου, ήταν ο φαλό των αδελφών, που εκεί συναντήστηκαν οι οι δύο ΑΕΤ, το έστειλο ε, και κάνανε τον κύριο τη γη σα, και τα συναντήθηκαν εκεί. Ε, δηλαδή, φανταστείτε μια απόλυτη φυσική πηγή εξουσία. Εκεί που μπορεί να κυβερνά τα πάντα ο βασιλιά, Μονοπατιών. Ε, βέβαια, αυτά συνδέονται, θα το λέω εγώ, κατά κάποιο τρόπο, ε, ακόμα και με τις βασικές αρχές της γεωπολιτικής. Η οποία ξεκίνησε βέβαια από ένα μυστικιστή, τον κατηγό Κάρλ Χάρλ ο οποίο ήταν μυημένος και πολύ ψαγμένος μύστης, είπε ο του Χίτλερ, του Ρουντολφές. Είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον κατά το παρελθόν υπήρχαν μέρη χάρτες που περιέγραφαν μέσω του, μέσω του κατασκευαστικού τους κώδικα μια προέκταση της γεωγραφίας. και Κτίσματα και μέρη που μπορούσαν να διαβαστούν σαν βιβλία. Δεν είμαστε πια σε θέση να διαβάσουμε τα μέρη. Ε, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που έχει χάσει σε σχέση με την, την, πούμε, με την ιερή γεωγραφία. Μέσα στη νύχτα σήμερα τα μυστικά ταξιδεύουν εκεί έξω στις σκιές. Το θέμα είναι αν είσαι ο κατάλληλος δέκτης για να πιάσει την εκπομπή του να συντονιστείς με τη συχνότητα των μυστικών, δηλαδή των πραγμάτων των μυστών, αυτό σημαίνει μυστικό, που περιπλανιούνται εκεί έξω αυτή τη στιγμή, τη νύχτα μετά τη νύχτα, μέσα στις σκιές, πιο σκιάς από τις σκιές νύχτα. Ακούτε. At night, turn around and die of fright. What's that in the shadows? What's that in the shadows? Yeah. yeah. στον Αλμπίτο, τον Αλμπίτο 14, από τον οποίο εκπέμπουμε τις εκπομπές του μυστικού διαστημικού σταθμού κάθε τρίτη νύχτα. Λοιπόν, μιλήσαμε εδώ για τις ενέργειες και το πνεύμα της γης ε, τη δεύτερη ώρα. Το βασικό μυστικό συνταξιδιώτες μου, πίσω από όλα αυτά, έχει να κάνει με μια συνδυασμένη συστηματική ανάλυση Love me or die. My path is one to behold. I study magic from days of old. Membership, secret society. Power and wealth in my family. But Matilda. Darling, why you don't take my winning ring Like a demon under the floor Buried the hoodoo down the back door Oh, word broke through the town That a fever strike Matilda down 9.30 the doctors arrive Priest come running quarter to five Standing in the weeds early next day I saw the meat wagon rolling away I see Matilda laying in the back Her old mother wearing a suit of black. Bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell leaks at my feet. In the shadow of the jungle, I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me, too. Oh, cause she died from a bad who do Για να από μπορούμε να συνδεθούμε με τον μακρόκοσμο μέσω του μικρόκοσμου. Διότι ταυτόχρονα, όπω είδαμε νωρίτερα, ο μικρόκοσμος είναι ένας μακρόκοσμος και ο ίδιο. Υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά που προσπάθησα να καταδείξω σε αυτή την εκποπή, αν τα γνωρίζει κάποιος και τα εφαρμόσει στην αντίληψη και στην παρατήρησή του έστω, και όλα τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει από αυτά, μάλλον τελικά όταν θα κυκλοφορεί εκεί έξω στο μέλλον θα κινείται περισσότερο από πριν την μυστική γεωγραφία ενώ οι άλλοι δίπλα του και γύρω του ενδεχομένως θα κινούνται στη γνωστή γεωγραφία ταυτόχρονα και ταυτόχρονα mm. και αυτό είναι μια παραδοξολογία βέβαια αλλά είναι μια αλήθεια η γνωστή γεωγραφία έχει επιβληθεί στην ουσία αντιληπτικά από ελεκτικού αράγονται στον κόσμο για τον άνθρωπο να είναι κάτι λιγότερο από αυτό που είναι έτσι καλλιώς για τον κόσμο να είναι κάτι λιγότερο από αυτό που είναι για να μπορούν να τον ελέγχουν να τον επηρεάζουν και να τον μορφοποιούν επιλεκτικά αλλά οι ταξιδιότητες μου όπως σα έχουμε εκπέμψει από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του περιοδικού στρέμου πριν από 22 χρόνια και μέχρι σήμερα ο κόσμος και ο άνθρωπος ένα πολύ πιο περίπλοκο και χαοτικό δικτυακό σύστημα, ένα παράξενο τόνο, από την απλοϊκή μορφή και ρύθμιση που θέλουν να το επιβάλλουν. Και είναι αναμενόμενο πως αν αφυπνιστεί, να αντισταθεί τελικά με τους πιο παράδοξους σωτήριου τρόπους. Και αυτή η αλλαγή στάσης είναι αναπόφευκτη και προσέξτε έχει περιοδικότητα η ίδια η Γη είναι το σύνολο από τέτοιες εκδηλωμένες μορφές αντίστασης ενάντια στις ρυθμίσει που θέλουν να την παγιώσουν σε ένα κλειστό σύστημα. Η ίδια γεωγραφία της Γης είναι φτιαγμένη από υπερβάσεις που για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ούτε ορατέ ούτε κατανοητές. Ο εαυτό μα, ο κόσμο, όπως και η γεωγραφία, ο μακρόκοσμος, πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Και ο ίδιο ο κόσμο είναι έτσι φτιαγμένο, πιστέψτε με, για να μα βοηθήσει να την κάνουμε την υπέροχα. Να μα δείξει τον τρόπο και να μα δείξει τον δρόμο. Καληνύχτα σα, συνταξιδιώτε μου από το μυστικό διαστημικό σταθμό.